Δέκατο επεισόδιο του Newscast και ο I'm είναι και πάλι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη. Γεια. αποστόλη που λέει εδώ πέρα τα δικά του, ο Άγγελος και ο Στέφανος. Γεια. Γεια. Εσύ δεν ρίπες για πριν. Τέλο πάντων λοιπόν. I'm Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε, θέματα του News Filter και έξω από αυτό. 10 έχει σημειώσει τα θέματα. Αυτό είναι Σε καλό. Πολύ ωραία, πάμε να προχωρήσουμε στα θέματα γιατί θα ξημερώσουμε εδώ πέρα Θα θέλαμε να κάνουμε μια επισήμανση Να διορθώσουμε κάτι που είχε υποθεί στο προηγούμενο podcast Το είχε πει ο αλλά επειδή νομίζω πήγαινε να κάνει καφέ τώρα Θα το πει ο Γιάννης Ναι θα θέλαμε να επισήμανουμε ότι το Children of Hurin Το βιβλίο που είχαμε αναφέρει του Tolkien Τελικά είχε βγει δύο εβδομάδες πριν το στα podcast ελληνικά Στα ελληνικά είχαμε πει ότι θα σε ένα χρόνο Ε ναι ήταν, ε, δεν είναι περίεργο Γιατί ας πούμε το Harry Potter όταν βγαίνει στα κλικά, Κάνει τέσσερις μήνες να βγει στα ελληνικά Οπότε δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ακριβώς Σωστό Εντάξει είμαστε δικαιολογημένοι Ναι είναι σε ναι, λίγο περίεργα Ένα κάπως τεχνολογικό θέμα που δημοσιεύτηκε στο News Filter, και μάλιστα το δημοσίευσα εγώ, ήταν η σύγκριση μεταξύ Aero και Beryl για τους μη γνώστες. Το Aero είναι ουσιαστικά τα το υποσύστημα του... γραφικών των Windows Vista. Ναι, ενώ αντίστοιχα το Beryl για τα Linux. Έχουμε δημοσίευσει κάποια βίντεο τα οποία δείχνουν τις δυνατότητες του Beryl, του και αργότερα στην κουβέντα μπήκανε και κάποιοι MacFans οι οποίοι κατέθεσαν και αυτέ τι δικέ του απόψει. Τώρα έχουμε τον Γιάννη, ο οποίο είναι ειδικό στα θέματα και θα μα πει. Ναι. Νομίζω είναι και. Το έχει δει και live, έτσι. Το έχω δει και live με από την άποψη ότι το έχω εγκαταστήσει στον υπολογιστή μου τώρα. Όπα, πιο. Το περιόρι. Και το αερό γιατί έχω ναι. βιστά Και το quartz γιατί πέρασα χάκιντο στο φορητό μου. <Τι> και <ίδια> το άλλο και εκεί. Λοιπόν, ε, έχω δει τα πάντα. Αλλά τα αρκουδάκια Συνέχισσα σε πάρα καλό Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι Το θέμα δεν είναι πόσο καλά είναι τα γραφικά που προσφέρει ένα είπε σύστημα γραφικών Το Berlin είναι πράγματι, έχει κάτι τρελά πράγματα. είναι ακόμα στην έκδοση 0.2 Εσίως, μπέτα Είναι branch από κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει η Που ήταν το XGL Και έγινε είναι branch και είναι το XGL Beryl με περισσότερες δυνατότητες ίσως. Όταν το... λέμε XL, X... XGL, XGL... είναι το υποσύστημα πάνω στο οποίο πατάει το Beryl για να κάνει τα γραφικά. Open είναι OpenGL, δηλαδή. Είναι, κατά βάση, ναι. Ε, πατάει... ε, και αυτό παρατάει πάνω στον X server τον Linux. Το θέμα είναι ότι ε, το να σου προσφέρει καταπληκτικά γραφικά και περίεργα animations, κατά βάση δεν έχει καμιά επίδραση στη χρηστικότητα. Δηλαδή, οι χρήστες που έχουν φτιάξει, αυτοί που φτιάξαν τον barrel, κοιτάνε μόνο το να. Ή να είναι πολύ ωραία τα παράθυρα ξέρω εγώ Να είναι πολύ ρευστό το animation Δεν κερδίζει κάτι χρηστικά Δηλαδή ελάχιστα φύσεις του Beryl Σου προσφέρουν κάτι χρηστικά Αντίθετα το αέρο που δεν έχει τις, Εντάξει εκτό από τη διαφάνεια Και κάποια άλλα animations Δεν, έχει, δεν σου προσφέρει καταπληκτικό, πληκτικό ε, Έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να κεντρικοποιείται Γύρω από τη χρηστικότητα Προσφέρει το ίδιο στο χρήστη Το ίδιο και το Quarge Extreme η core animation όπω το λένε στα Mac. Το οποίο αν είδαν οι χρήστε στο cube που έχει το Beryl, ε, κάτι αντίστοιχο θα υπάρχει και στο, στο LEOPER. Στο 15, στο 15 το Mato 6 οπότε, εσύ, ε, εσύ λε. Ε... Ποιο πίστα. από τα τρία, Όχι. Κανένα από τα τρία. Σίγουρα το Beryl που είναι ακόμα σε beta φάση δεν ξέρουμε πώ θα καταλήξει στο τέλο. Πάμε για triple boot, δηλαδή εδώ στο χρήμα Έχω κάνει triple boot στο μηχάνημα. Περίμενα. Ε, Απλώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι. Το, το Quartz Extreme και το Core Animation και το αέρο είναι πιο σωστά φτιαγμένα έτσι ώστε να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή του χρήστη. Θε να δώσει κάποιο παράδειγμα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, τι είδε στο αέρο το οποίο σε βόλεψε τόσο πολύ και δεν υπάρχει στο beryl. Δηλαδή, πιο, ε, με ποιο βαθμό κρίνει την χρηστικότητα, Δεν είναι πιο πολύ τι είδε στο αέρο, είναι το τι εξτρά έχει το beryl. Δηλαδή, τώρα δεν θεωρώ ότι όταν κανεί μην μοιμάζει το παράθυρο και το παράθυρο. Ε, παίρνει φωτιά και εξαφανίζεται στην τάση Ότι είναι τόσο καταπληκτικό για μένα το χρήστη. Αμένο μου άρεσε. Είναι το, ναι, είναι το μόνο ότι βλέπει όμω σου αρέσει, όχι ότι σε βοηθάει κάπω στη χρήση. Ναι. Το Beryl έχει αυτό το. την παράθεση των παραθύρων με το Wiki Tab που τα βάζει στα παράθυρα, στα φέρνει σε ένα αθλητή επίπεδο και αυτό είναι καλό, α πούμε. Στο, Άρα, ας πούμε. Στο, στο αέρο, ναι, στο αέρο, α, ε, το, το Core Animation και το Quartz Extreme στα Makos 6 έχει αυτή την. Ε... Το ότι τα περνάει κάτω στην e doc ακόμα και το βίντεο ας πούμε το βλέπεις κάτω στο e-doc Έχει το expose που σου δείχνει όλα τα παράθυρα Έχει την απόκρυψη των παραθύρων που φεύγουν όλα τα παράθυρα από την οθόνη της ώστε να δεις το desktop Εντάξει, είναι κάποιες πράγματα τα οποία υποστηρίζονται μεν και από το Linux Αλλά ειδικά το expose δεν υποστηρίζεται από κανένα άλλο λειτουργικό σύστημα τόσο καλά όσο είναι στα, στο SEX ε, Από την άλλη το SEX έχει το πρόβλημα ότι δεν είχε taskbar ποτέ Και ότι αυτ το μινιμαϊζέσιο των παραθύρων στο Doc δεν είναι τόσο καλό όσο είναι η πάρα που έχουν τα Windows ή τα Linux αντίστοιχα για να πηγαίνουμε εκεί τα παράθυρα. Καμία σχέση. Από απόψη χρησιστικότητας. Εγώ πάντως μερδέφτηκα. Ακούγοντάς στο Γιάννη τώρα. Εντάξει. Είναι πολλές οι τέχνικές να Οπότε άμα δεν είσαι αρκετά familiar δεν χάνεσαι. Ναι, ναι, ναι. Πάντω, ε, εγώ που έχω βγει στο laptop και δεν έχω δοκιμάσει τίποτα από τα άλλα, έτσι να το πούμε αυτό. Ε, κρίση, θέλετε. <σέλη> δεν είναι αντικειμενική, δεν, αντι μελική, δεν θα συγκρίνω μεταξύ. Θα πω όμω ότι από το περιβάλλον των XP, μου φάνηκε πιο ξεκούραστο το βίντεο. Δηλαδή, αυτά τα, αυτό που λέει ο Γιάννη, ότι κάνανε αυτή τη διαφάνεια και το, ο τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται και εξαφανίζονται τα παράθυρα. Η παράθεση στο χώρο, άμα πατήσει το. το συνδυασμό πλήκτρον από το εικονίδιο που δίνει δίπλα στην έναρξη. Το Office 2007, όλα αυτά που τα δοκίμασα, μου πάνε κανένα πιο ξεκούρασα στο μάτι. Αυτό που κάνει ξεκούρασα στο μάτι είναι το πόσο clear type είναι οι γραμματοσυρές. Εγώ αυτό Δεν το καταλαβαίνω, αυτό το εξηγήσεις. Πάντα θα υποστηρίζω ότι στα interfaces, αυτό που παίζει ρόλο, αυτό που κάνει όμορφε ένα interface, είναι οι γραμματοσύρέ που χρησιμοποιούνται στο interface, ωραία. Η Microsoft για τα Vista, ενώ παλιά έχετε τα HOMA και άλλε γραμματοσυρές, οι οποίες ήταν από το 1990, ναι. Σχεδία σε ένα ολόκληρο καινούριο ενώριο set γραμματοσυρών που ονομάζεται συνολικά Segoe UI Είναι κάποιες γραμματοσυρές, η Cambria, η Constantia, η Calibri, η Consolas, είναι όλε από σύ, Οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με, με τη λογική των TFT, κονσολο, των TFT οθονών Δηλαδή την εξογγυλοποίηση της γραμματοσυρά έτσι ώστε να φαίνεται καλύτερα στην ε, οθόνη TFT Αυτό είναι το Clear Type, okay. σε σχέση με το True Type το παλιό, okay. Open Type ε, και σχεδιάζοντα αυτό το νέο set γραμμα, ε, γραμματοσυρών, έκανε πολύ πιο όμορφο το, το περιβάλλον των βίστατων και ακόμα και το πώ φαίνεται στο μάτι οπτικά. Όχι όμω μόνο στι γιατί εγώ το βλέπω και σε φόντα και σε όλα. Δηλαδή φαίνεται με γραφικό τρόπο. Είναι, είναι, είναι, είναι, είναι πολύ καλύτερο. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιεί την κάρτα γραφικών το αερό. Mm -hmm. Ενώ μέχρι τώρα το GDI και το GDI Black yeah, χρησιμοποιούσαν να επεξεργαστή για να σχεδιάζουν τα παράθυρα. Το αερό χρησιμοποιεί την καρτογραφικών. Ε, Αντίστοιχα και στα Mac έχουν πολύ ωραίε γραμματοσυρέ. Αυτό το είχαν καταλάβει από βαλιά φυσικά οι Apple. Ε, τα Macs, και είχανε, οι γραμματοσυρέ που έχουν η Lucinda Grande, η Mona και όλε αυτέ είναι η Apple, Τα Mac ανεξάρτητα χρησιμοποιούσαν κατευθυντικά από γραφίστε πάντα έτσι δεν είναι. Ναι. Οπότε έπρεπε ούτε σ' όρε να είναι γραφίστε καλά. Δηλαδή θα ναι, τα κυνηγούσαν κάτι. φαντάζομαι. Ξέρω εγώ. Σίγουρα. Ε, αρκετά ενδιαφέροντα από τα, τα πράγματα που μα είπε ο Γιάννη. αλλά δεν πειράζει. Είναι αν υπάρξει feedback από τον Γιάννη που κάθισε να γεμπάψει. Τι ακροατέ. Α ζητήσουμε ότι το δέμα θα το διασκεδάσουν τουλάχιστον αυτοί που έχουν τι τεχνικέ γνώσει. Και οι άλλοι. Εγώ ξέρω OpenJL, ο Γιάννη δεν ξέρει. Τι να μα πει τώρα. Γιατί mm. δεν τα χρησιμοποιείσαι. Mm. Έχει διαβάσει οι πέντε πράγματα. Mm. Εγώ πρέπει να τα κάνω στο μέλλον. Α πούμε από αυτό. Συγγνώμη, και... τα κάνω, αλλά δεν έχει πάρει. Και αν κάποιο αναγνώστη δηλώσει ε, περισσότερο ενδιαφέρον, το ξανασυζητάμε σε επόμενο. σημείο για ένα ακόμα post που βγήκε στο Newstool.gr μετά το 19ο, και έχει να κάνει με ένα game το θέσισε το λεγόμενο ε, Ελληνικό game λοιπόν και το trailer που ανέβηκε στο Newstool.gr μας άρεσε πάρα πολύ Άκρος ελληνικό έτσι ε, Άκρος ελληνικό θα έλεγα, με, για αυτούς που δεν το είδαν ή δεν ξέρουν Υπάρχει διάλογη τουλάχιστον του τρέιλερ, αλλά φαντάζομαι ότι στο σύνολό του πρέπει να είναι έτσι. Όχι, στο σύνολό του πρέπει να είναι έτσι. Πώ είναι Στο σύνολό του λέει ότι μέσα μιλάνε τα αγγλικά οι κατακτήσει, ώστε να μπορεί να είναι παγκόσμιο και παίζουν παντού, αλλά έχει επιλογή για ελληνικού υπολογού. Οπότε το έτσι ήταν ότι μιλούσαν αρχαία ελληνικά και αγγλικά. θα πούμε ότι το τρέιλερ είχε και αγγλικού υπότινου, και ευτυχώ γιατί στα αρχαία δεν καταλάβουμε τίποτα. Εδώ οι σχολείο. <ομίσω> εντάξει, τι να κάνεις... Εντάξει, να καταλάβεις κάτι έλεγες του πάντου. Πεντακάθρα, παιδούσαν εσόλικες, εγώ το άκουσα μια Εγώ που ήταν λίγο το τρέιλερ, από άκουση γραφικών δεν μου άρεσε <ομίσω> πάρα πολύ. Δηλαδή, τα θεωρώ ποδέστερα. Αλλά σαν πρώτη προσπάθεια είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, εντάξει, ναι, τα βίντεο... Video... Τι λες ρε φίλε, έχω το ναι. βίντεο έχουν καλά γραφικά. <ομίσω> τα βίντεο έχουν καλά γραφικά. Όταν υπάρχει interaction, δεν μπορεί να. Συνήθω τα δικαιώ, βίντεο συνήθως τα βίντε έχουν πολύ καλύτερα γραφικά από το όταν παίζεις μες στο παιχνίδι. Φυσικά, φυσικά. Ε, άρα υποστηρίζει αυτό που λέω, <laughs> κατά κάποιο τρόπο. το, θέσμα, το θέμα Είσαι, δεν είναι... Είσαι, ε... στα ναι, εντάξει. Το, Είσαι, το θέμα ούτε. δεν είναι... Μα είναι λογικό, γραφικά. με βάσης τα έχω δει. Δεν μιλήνω το gameplay ότι είναι καλά πολύ ελληνικό, καλά. ελληνικό επειδή θα είναι στην αρχαία Ελλάδα, στι... πραγματικά μυθολογικά Πρώτα απ' όλα yeah. ξέρουμε τι Λοιπόν Μία αυτό θα... ήθελα να πω Α πούμε λίγο για το παιχνίδι yeah. Αυτό καθαυτό Ναι από ό,τι διάβασα στο... στο site Είναι πρόκειται yeah. για ένα adventure yeah. game Το οποίο διαδραματίζεται Σαν χώρο τουλάχιστον στην αρχαία Ελλάδα Και Αν κρίνω από το trailer Γιατί δεν μπορώ να πω ότι διάβασα το clock Μάλλον έχει να κάνει με κάποιο έγραφο Που πρέπει να διατηρηθεί Από μια εθναιοθήκη yeah. στην, να... yeah. στην οποία βάλουν κάτι Ρωμαίοι και ο Ήρας πρέπει να είναι αυτός ο να αναλαμβάνει να το διαφυλάξει και να κάνει κάτι με αυτό αργότερα. Στο trailer φέρνουν κάποια πράγματα αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι ξέρω το gameplay. Εντάξει, μπλέκεται και το μεταφρασικό, ρε παιδί μου, ο Άβης, ο Χάρος, ναι, ο χάρος διάφοροι χαρακτήρες που είναι. Να τονίσω όσο μου νήσωσα τον τσουράς, ότι όσον αφορά τα βράφια, οι ανετσουράδες δεν κοιτάνε στο συγκεκριμένο το κλίδι. Τόσο πολύ τα γραφικά όσο τα άλλα στοιχεία. Λοιπόν, παιδιά, έκανα μία απλή παρατήρηση. Τώρα, για μένα τα γραφικά περνά σε δεύτερη μοίρα. Το gameplay <Motor> <Penny> είναι πρώτο. Για μένα. <sa> right. <το>, <avanz�> και για μένα. Έχει και πολλού ευθύνου που πρέπει να λύσει ο παίκτη και μυστήρια και τέτοια Λοιπόν, Είναι το απλό. Εγώ απλώ παρατήρησα ότι έγινε μία δουλειά η οποία μπορούσε να γίνει και καλύτερη, α πούμε. Τότε καλύτερη. Από ό,τι βλέπω πάντω, εγώ πιστεύω και θα μοιάζει για το πριν σας πέρασσερις Θα περπατάει και στους στίγους Ναι, ε, θα είναι τέτοια πάση Δηλαδή πιο πολύ άξιος παράδειγμα Έχει Πάντω ε, για τα ρεφτά και... και εμένα Η δική μου γνώμη είναι ότι Είναι κάπω πριν για... για 2007 Ναι, αλλά... Πάντω αν δηλαδή πρόκειται για ελληνική προσπάθεια, και άλλο, έτσι την υποστηρίζουμε και φαντάζομαι ότι στην χρήμα και αργότερα θα βγάλει κάτι πιο αξιόλογο, κάτι καλύτερο. Εντάξει, αυτά για το μεθνίδε, το περιμένουμε πώς και πώς. Θα πούμε ότι λέγονται η εταιρεία... Η 7 είναι η εταιρεία, είναι Αθήνα. Ωραία, για να το δεθνήσουμε. Ξέρω έναν τρόπο να κάνε τον blog καλύτερο. <Τι> <ή> όχι. Τι όχι. <Τι> Τότε <Τι> δεν ξέρω, αλλά μπορεί να βρει τρόπου να βελτιώσει τον blog σου. δηλαδή έναν τρόπο να βρω τρόπου να κάνω καλύτερο. Ξέρω έναν τρόπο για να βρει κάποιου τρόπου για να κάνει τον blog σου καλύτερο. Έτσι. <Τι> υπάρχει το 2D <Τι> το... το... Secrets of Successful Blogging, τα <Τι> βαθιά μυστικά του <Τι> επιτυχημένου blogging, από το GTK Blog. Το οποίο τέλο πάντων είναι. 30 ειδικοί έχουν γράψει πάνω σε ένα σχετικό θέμα ο καθένα, για κάποιον τρόπο μπορεί να βελτιώσει στο blog. Και αυτό περιέχει θέματα μεγάλου βιελλιτού, σα το πούμε, από το πώ μπορεί ε, να συνδυάζει την πώληση προϊόντων και τι διαφημίσει με, με το blogging, πώ ε, μπορεί να, να μην είναι μείνει μόλι μητέρα η οποία διαβάζει στον blog σου αλλά να υπάρχουν και επισκέπτε. Και Τι, αυτό το έτσι, α πούμε. Αυτά δεν πολείται, όχι, αυτό το κατεβάσει τζάμπα από, από το Titica block ε, Άμα πει, ο κρατή ο έχει και ελεγγύη κατευθείαν για το PDF. Και το, δίζουν, το δίνει δωρεάν, α το πούμε. Το δίνουν δωρεάν. Ε, δηλαδή, μπορώ να το κατεβάσει και να το διαβάσει για να βρω πώ θα κάνω νιουτσφίλτερ επικερδέ. Ναι, εγώ τώρα λίγο που το έχω έξει μια ματιά, δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι 79, 80, 82 σελίδε κάπου εκεί. Εγώ μια ματιά από το 6 έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, ήδη έχουμε σκοπό να εφαρμόσουμε κάποιε από τι ιδέε του στο Newsfilter και γενικά αξίζει επειδή, εντάξει έχει κάποια αμούφα, επειδή μου ή κάποια που λέει στα γκριτζάβα κόπους που το διάβασα αλλά έχει και κάποια άλλα άρθρα τα οποία αξίζουν ναι, πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, όποιοι από του ε, ακροατέ και αναγνώσεις αντίστοιχα θέλουν περισσότερε πληροφορίε. μπορώ να βρουν στο αντίστοιχο άρθρο του newsfilter.gr. Ναι, και, και τα links και όλο Λοιπόν, το επόμενο θέμα μα είναι σχετικό με, το, με μια παλιά σειρά παιδικών βιβλίων του 10-10. Ρεσί, βγαίνει σε ταινία! Πάμε για αυτό! Εντάξει, είπαμε, βγαίνει σε ταινία. Και αυτό? Τι πάει να πει. Η σειρά είναι τη πιο παλιά, ίσω πιο παλιά, νομίζω. Νομίζω είναι το, το, κα... το πρώτο καρτούν. Το πρώτο καρτούν ήταν, ναι. Έτσι. Το πρώτο καρτούν από όλα. Όταν λέμε ταινία, τι θα είναι καινούργια ιστορία, ή θα είναι κάποια από τι παλιέ, α πούμε. Εγώ ελπίζω να είναι παλιά ιστορία. Εντάξει, κάθανε... Θα είναι τριλογία αυτό, λέει. Ναι, ε, αλλά άμα, και... άμα είναι παλιά ιστορία και την αλλάξω λίγο, θα βγει ξέρω, εγώ, ο Άγγιου θα λέει ότι εμένα μου άρεσε. Επειδή ξέρω εγώ, δεν θέλω να βλέπω ναι, τα, ναι, τα ίδια. Θε να βλέπει ακριβώ την ταινία που είδε στο. Ναι, αλλά στο η... Κόμι, να η αλλαγή είναι λίγο επικίνδυνη. Εγώ Γιατί ήθελα κάτι να ρωτήσω κάτι αλλά... Πώ με... το πήγαμε εκεί το θέμα, Μου άρεσε πάρα πολύ. Εσύ το πήγε, μην ρωτά τώρα. Ξέρω, Θα είναι με κανονικού τοπίου ή θα είναι καρτούμπαλι. Λοιπόν, α πούμε ότι θα είναι τρει ταινίε, θα είναι τριλογία. Η θα είναι από τον Στίβεν Τσάξον και η δεύτερη από τον Στίβεν Τσάξον. Τον Πίτερ Τσάξον. Μπορεί, αδερφό, ξέρω. Η άλλη θα είναι από τον Spielberg. <laughs> ο Stephen Spielberg η τρίτη μάλλον θα είναι και από μαζί και θα είναι τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια. Στην τρίτη δεν καλά ψάχναν να βρουν τρίτο υποψήφιο έτσι. Ω, νομίζω ότι θα κάνουν κάτι κοινό, το έδειξω, θα... <laughs> Τουλάχιστον το άρθρο, το αυτό, λέει. <laughs> δεν έχει δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Ε, Ασχέτω αν έχει σκηνοθετήσει ε. το Lord of the Rings, εντάξει τέλο πάντων. Ενώ ο Spielberg. Λεξανδρ... Spielberg. Αν δει uh, παλιέ ταινίε uh, του Peter Jackson, uh, θα χάσει πάσα ιδέα. Ε, το εγώ, μόνο εγώ, καλό που έχει δει. κάνει είναι ο Άρχοντα των Αθηνικών και τίποτα άλλο. Τέλο πάντων, εντάξει. Δεν ήταν και αρκετά καλή η σκηνοθεσία. Εδώ ο Γιάννη το είπε να δει το αποτυγχίσει σελίνη. Ναι, ναι, το λέω είναι το μοναδικό αυτό. επεισόδιο που αξίζει. Ε, όχι, δεν είναι το μοναδικό επεισόδιο που αξίζει και το άλλο που είχαν πάει στου Μάγιαν ήταν καταπληκτικό, αλλά... αλλά. Αλλά εντάξει, δηλαδή το από τη γη Σελή ήταν το αποκορύφωμα. Ωραία, δηλαδή. παιδιά! Θυμάμαι τώρα που είχε γίνει εκλειψηλείο έτσι και. Ναι, και είναι στου είναι! Ε, και εκείνο Φερό, που είχαν πάει δηλαδή. στην, στην Κίνα που ήταν με το λωτό και κάτι το όπιο. Και εκείνο ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. θυμάμαι. Ο ζαβρό του κόκκινου ράκαμ. το πω. Δεν γίνανε όλα ταινίε παλιά, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ταινίε τα οποία δεν τα έχουν σε ταινία ίσω επιλέξουν κάποια από αυτά που δεν έχει γίνει ποτέ ταινία, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν καλά. Για σου πω εγώ κόμικ δεν έχω διαβάσει, μόνο στην κυκλώση του εγώ κάποτε μάζευα, μετά τα χάσα. τα χάνει, στη μετακόμιση. Όχι, τα χάσα. Καλό σου. Ήταν πολύ ωραίο ανάγνωσμα. Ειδικά για την τουαλέτα. Ωhohohoho, τάξη τώρα βασιζοφέδο όλου. Τέλο πάντων, η ταινία αναμένεται σε έναν. Να αρχίσει το κάπνισμα, τι να Σε κανένα 1,5 χρόνο φαντάζομαι από τώρα. Όχι, περίμενε, εντάξει, τα λέμε σε και να αρχίσει μεθαύριο. Μετά από αυτό που κάναμε με το χούρι, μπορεί να έχει βγει ταινία και να μην στο δεν έχει βγει, δεν έχει βγει. Ακόμη στα σχέδια μελετάτε. Τεν-τέν λοιπόν, ή αλλιώ team γράφετε. Ελά, το 20 Στο τελευταίο καιρό για μια υπόθεση ε, μήνυσης από γνωστό πρόσωπο ρε παιδί μου της τηλεόρασης σε έναν ε, blogger για σκοφαντική δυσμίμηση. Εσύ καλά για πες μου. για ενημερώσέ Ναι, ουσιαστικά η υπόθεση αφορούσε το site blogme.gr, το οποίο το κατήχε κάποιος Έλληνας blogger και είναι ένα site το οποίο αυτό που εσθήσα κάνει παρακολουθεί κάποια ελληνικά blogs όσα θέλουν να τα παρακολουθήσουν, δηλαδή όσοι γράφονται α πούμε. Παρακολουθεί τα feeds τους και εμφανίζει κατά καιρού ε, λίστε με τα τελευταία νέα. Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή λοιπόν, πέτυχε ένα, ένα άρθρο από το γνωστό σε πολλού site funnel. Το οποίο είναι ένα site που σατυρίζει το συγκεκριμένο πρόσωπο, δηλαδή τον δημοσταίνη κόπλο, γνωστό στου περισσότερου τη Να πούμε βέβαια ότι αυτό το site, εγώ δεν περι... το είχα ακούσει πολλέ φορέ, δηλαδή το ξέρουν πάρα πολύ και πολλοί το έχουν πει ότι υπάρχει. Yeah. Τώρα το θέμα είναι ότι ε, ε, εμφανίστηκε λοιπόν στο blog μου ένα άρθρο από το Funnel και ε, ε, ο ελλόγου, το εν πρόσωπο θεώρησε καλό να κάνει μήνυση ω προ τον κάτοχο. Του Blogme, γιατί θεώρησε ότι αυτό είναι υπεύθυνο για το άρθρο αυτό. Και όχι το φανελ. Ε... Τι ήταν αυτό τώρα, τελείω. Αυτό ήταν μια το τι γνωρίζει ο άνθρωπο από τι τεχνολογίε. Δηλαδή, βλέποντα τον Blogme, νομίζω ότι αυτό το δημοσίευσε, ενώ ήταν ρηπό από το άλλο άρθρο. φαντάζομαι ότι εδώ το είδε, δεν, κάτι με τα... δεν θα γνώριζε καν τι ήταν τα blogs. Ε... Ε... Ε, λοιπόν, το θέμα έχει ω εξή. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο θόρυβο γιατί. Το funnel φιλοξενείται στο blogger.com που για όσους δεν γνωρίζουν το κατέχει η Google είναι περιουσιακό της στοιχείου ουσιαστικά Τώρα αν, αν ο Λιακόπουλος ρώτησε και του είπαν ξέρεις από αυτό πίσω κρύβεται η Google ο οποιοσδήποτε υγειγόρος μπορεί να του πει ότι απλά δεν μπορεί να κάνει μήνυση στην Google και το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί έτσι ε... Ο που μπορούσε να κάνει μήνυση στο fan γιατί αν ήταν κάποιος που έφταιγε αυτό το πράγμα για την συγκοφατική δησφήμιση ξέρω εγώ ήταν το fan-end Τώρα τι θα... ποιο θα, θα ήταν η έκβαση ε, Ο Λιακόπουλος είναι ο τύπος του ανθρώπου ο οποίος απλά θέλει να τελειώνει δηλαδή θέλει να κάνει μια μήνυση κάπου Ο Λιακόπουλος είναι ο τύπος που πιστεύει ότι υπάρχουν πυραμίδες στον Άρη Όχι, η βλακεία η οποία έγινε πια ήταν ότι... Ε, αν ήθελε να σταματήσει να το σατυρίζει το συγκεκριμένο site Δηλαδή οι, οι Έλληνε έχουν την άποψη ότι όταν κάποιο με συκοφαντεί Πηγαίνω κατευθείαν στη μήνυση Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέτρο που μπορώ να πάρω Θα μπορούσε να κάνει ένα take, να, να ζητήσει από το Google να κάνει take down το site Και απλώ να σταματήσει να λοιπόν, υπάρχει Το θέμα εν τω μεταξύ είναι πολύ πιο ενδιαφέρον Γιατί ε, αφότου έγινε η μήνυση στο συγκεκριμένο Γιατί δεν έγινε μήνυση... Δεν το έγινε μήνυση ω κάτοχο του blog μου. Έμαθε πιο το με το όνομά του δηλαδή. Ε, τώρα μου διαφεύγει ακριβώ το, το όνομα. Αλλά μπορούμε να το πούμε είτε σε επόμενο podcast είτε κάποια στιγμή. Ε, α, Αντώνη Τσιρόπουλο, το θυμήθηκα. Ε, right. Και έκανε μήνυση σε αυτόν, σαν προσωπικότητα. Δηλαδή, κάνω μήνυση είναι σαν να έρχονταν κάποιο και να σου έκανε μήνυση σε εσένα. Στον Χρήστο, τότε. Επειδή, επειδή α πούμε τον είπα εγώ, ξέρω εγώ, το χαρακτήρα έτσι αλλιώ. Ουσιαστικά για μένα είναι το εξή. Τα RSS είναι τι, Είναι σαν να έρχεσαι εσύ και να μου λες ένα νέο. Mm. Δηλαδή, μου λε, είδα σε μια εφημερίδα αυτό. Τώρα, αντί να κάνω μήνυση στην εφημερίδα, αν αφορά εμένα, αυτό να κάνω μείνει σε εσένα που μου το είπες μου φαίνεται λίγο καφρίλα. Πώς πάντων, πώ πάει αυτή η υπόθεση. Εν πάση επιτός, εαυτόση, αυτό ε, αυτοί αποφάσισαν να τα πούν καλύτερα στα δικαστήρια και η δίκη ορίστηκε για 21 Α 6 του τρέχοντο έτου, δηλαδή τον Ιούνιο. Ε, και με το που έγινε αυτό. Τα χώρια το γράψανε όλες τις εφημερίδες το είπαν πολύ αρδιοφωνικοί σταθμοί Συγκεκριμένα ο τύπος έχει δώσει γύρω στις 2-3 συνεντεύξεις στο Sky της Αθήνας αν δεν κάνω λάθο. και μάλιστα τα, τα αποσπάσματα είναι διαθέσιμα στο blog.me.gr και προς πάει να τα βρει εκεί Όταν λες ο τύπο εννοείς αυτός που έχει το blog. Ο Τσιροπλούς ναι. ναι. Ε... Έχει παραθέσει και όλα σε άρθρα από το Σύνταγμα και την Ομοθεσία που προστατεύουν αυτόν που απλά δημοσίευε οι και αναφέρει ε. ρητά ότι. Ναι, υπάρχει, υπάρχει άρθρο το οποίο αναφέρει εμέσω, βέβαια δηλαδή δεν το λέει RSS, ξέρω εγώ. Αναφέρει ότι η αναδημοσίευση περιεχομένου του ίντερνετ δεν ε, αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη για αυτόν που το δημοσιεύει. Που το αναδημοσιεύει, ακριβώ. Αυτό ο οποίο πρέπει να προσβληθεί είναι αυτό ο οποίο το έκανε αρχικά. Α, εφόσον δεν είναι copyright, ξέρω εγώ, προστατευμένα τα άρθρα τα ίδια, δεν είναι και. Να τα... Μιλάμε να για περιεχόμενο τύπου RSS που είναι ένα κείμενο το οποίο εντάξει το RSS ε, το είχαν συζητήσει και σε ένα podcast του Newsletter. Αν δεν κάνω λάθο να το πούμε γιατί ήταν ωραία κουβέντα το ότι την είχα παρακολουθήσει. Ότι τα RSS ουσιαστικά είναι σαν ανακοινώσει. Δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε ότι είναι copyrighted material το RSS μου. Δηλαδή μπορεί να το πάρει και να το δείξει κάπου αλλού. Αν είναι δυνατόν. Κάμε και το RSS copyrighted material και όμω είναι. Εγώ στο δικό μου το blog έχω το material του blog και του RSS Είναι κάτω από Creative Commons License Και, και, το και, ίδιο, έχει, αλλά... και έχει επιλογή όταν πας στο FitBurned Για να, φτιάξεις, να σου φτιάχνει το FitBurned το Όταν εμφανίζεται το Fit Να εμφανίζεται και το σηματάκι του License που έχεις Δηλαδή συνόμη το να δημοσιεύω εγώ το Fit σου Δεν σου κάνει καλό και δεν θες να το κάνω Εμένα που είναι κάτω από Creative Commons Ναι 3. Τριάρι νομίζω, ναι. θα πρέπει αν το αναδημοσιεύσεις να έχεις attribution προ εμένα Μα προφανώς μιλάμε τώρα ότι κάποιο πήρε το RSS όπως είναι και το έδειξε Αναφερόμενο ναι, στο site Αυτό ήρθε. είναι σωστό, σου λέω αν κάποιο όμως χρησιμοποιεί ένα closed license Όχι, όχι, εντάξει δεν μιλάμε Τικό. για κάτι τέτοιο Δεν μπορείς να το αναδημοσιεύσεις Το BlockMe είναι ναι. ακριβώς ε, ο τύπος του blog το οποίο παίρνει διάφορα RSS και τα δείχνει, στο κόσμο πάει σε αυτά τα blogs και να διαβάζει τα θέματα. Δεν είναι, δεν κάνει δικά του θέματα. Ναι, εντάξει, δεν σου λέω ότι υπάρχει θέμα κοπιράτη εδώ πέρα. Οπότε προφανώ αυτό που έφταιγε για το περιεχόμενο του RSS και του άρθρου είναι αυτό που έχει το φανελ. Υπάρχει κάποια κινητοποίηση στον χώρο του ίντερνετ, για το. Ναι, αυτό μετά που κάνανε. αφού το πήρε μεγάλη έκταση. Έτσι. Να πούμε ότι πώ πέρασε αυτόχώρα και τέτοια πράγματα. Δεν ήταν η διαδικασία που δηλαδή, του είπαν έχει μια μείνηση νεκρεμή. Το πήραν μέσα, του κατάσυσα το δίσκο, από το server του και όλα τα σχετικά, δηλαδή πήγαν και σπίτι το ξέρω εγώ, έτσι να πούμε αυτό. Και εκ των υστέρων έγινε ένα petition στο ίντερνετ. Να, να από κάτι λίγο. Πώ πραγματικά δηλαδή ποιο κάνει αυτό, ποιο άσχεω στο κανένα αυτό το πράγμα. Όχι, βγήκε ένταλμα κανονικά, πήγε στα μια σκηνοθέτω. Σπίτιμα και αυτό δίσκο. το ένταλμα, παιδιά, είναι δυνατότητα. Δεν δωρά. έχω ιδέα πώ έγινε. Πάντω ε, είναι γνωστό, δηλαδή σε όποιο blog πάτε να, που να αναφέρει αυτό το πράγμα και κυρίω στο blog.gr. Έχει πλέον το blog μου δεν λειτουργεί, αλλά βγάζει μόνο άρθρα σχετικά με το πώ πάει υπόθεση. Πραγματικά, ο αγγελία πέφρα το ένταλμα είναι τα φίλο του λιακόπουλου, δεν υπάρχει περίπου. Δεν ξέρω μεταφίλου το του λιακόπουλο, όχι, πάντω, μένα άμα έρχαν κάποιο σπίτι μου με τέτοιο ένταγμα μου πάρει το δίσκο θα με φαίνεται μεγάλη μούφα, ξέρω εγώ, για να γίνει. Κάτι λέει για ένα petition Υπάρχει λοιπόν ένα πετήσειο, που είναι ουσιαστικά online συλλογή υπογραφών, όπου αυτό εδώ καλύπουν να όχι νομίζει ότι αυτό το πράγμα α... κακό γίνεται και είναι άκυρο και δεν πρέπει να γίνεται. Να υπογράψουν και μάλιστα αναφέρει μέσα ότι όσο πιο πολύ η ιδιότητα αυτού που υπογράφει, γιατί μπορεί να δώσει λίγα στοιχεία, τα ελάχιστα, όνομα, επώνυμο email, ή και ιδιότητα, επάγγελμα κλπ. Όσο πιο πολύ σχετικοί υπάρξουν, τόσο πιο εύκολο θα είναι να το χρησιμοποιήσει σαν υπεράσπιση στο δικαστήριο και ίσω να κληθούν και κάποιοι από αυτού σαν εμπειρογνώμονε να πούν. Δεν υπάρχει κάποιο ε, νόμο που να δικαίωνει τον, ε, τον Λιακόπουλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δηλαδή. Τελείω άκυρο. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Ε... Μάλλον για να ακουστεί το όνομα του. Φυσικά μπορεί... μπορεί... δεν υπάρχει νόμο που να τον δικαιώνει στη μνήμη του εναντίον του blog Τώρα αν έκανε μήνυση εναντίον του φάνελ, εκεί πράγματι μπορεί. Δεν έκανε, όχι. Ναι, είναι αν αυτό. έκανε μήνυση εναντίον του φάνελ, εκεί μπορεί να τον δικαιώνει όμω. Γιατί πράγματι όταν βγάζει υλικό το οποίο τον κοροϊδεύει. Είναι πράγματι. Συγκωφα... Ε, μπορεί να σου κάνει ο άλλο για συγκοφατική δυσφήμιση. Λογικό Αυτό αναφέρεται και από τον ε, κάτοχο του blog μου όπου έχει βάλει ακριβώς το όσους νόμους βρήκε του γιατί ας πούμε το φάνελ όντως πρόσβαλε του Λιακόπουλου σε προσωπικότητα και όχι αυτός. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στη συνεντεύξη που προσφέρει μέσα από το site που έγινε στο Sky μιλάει ως και ξεκαθαρίζεται πολύ η κατάσταση. Δηλαδή, είναι ότι... πολύ καλό. δεν υπήρχε γλυκό για τον Λιακόπουλο στο σέρβερ του στις Αντώνη ε... τσιρόπουλο. Τσιρόπουλος Τσιρόπουλος γιατί απλώ ήταν ένα link το συγκεκριμένο ναι, μα ο άνθρωπος δεν είπε... υπάρχει περιεχόμενο. και μάλιστα ε, εξηγεί πως η μηχανή που έχει φτιάξει απλά παίρνει τυχαία φίτς δηλαδή ότι αυτός ξέρει τι παίρνει η μηχανή του απλά τα βλέπει να δημοσιεύονται είναι τελείως τυχαία η μηχανή δεν και να τα έβλεπε σου έρθει. λέω δεν υπάρχει υλικό στο, στον υπολογιστή του δεν, δεν είναι κάτι το οποίο Έπρεπε να διώκεται αυτός Κοίτα Όσο σίγουρα. στην κατοχή του Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει ο δίσκος κατασχέθηκε και το επιστράφηκε μετά ε, Γιατί το περιεχόμενο το έχει Του που είχε και παλιά, τώρα δεν ξέρω αν είχε κάποιο backup ή οτιδήποτε Αλλά είναι λογικό ότι δεν βρήκαν μέσα τίποτα από βίντεο ή οτιδήποτε και σου, μιλάω... και σου μιλάω ότι στο Fanel Έχει τρελό περιεχόμενο, δηλαδή πολλά βίντεο, πολλές εικόνες, μοντάζω, ό,τι θες Γιατί το έχω επισκεφθεί το ξέρω ποιο Ωραία, τώρα από εκεί και πέρα, το ευτράπλα, ας το πούμε τις επόδες για να κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα είναι ότι υπάρχει στο YouTube ένα βίντεο του Λιακόπουλου από εκπομπή του στο οποίο περιγράφει ακριβώς το γιατί οι bloggers πρέπει να είναι ελεύθεροι να λένε ότι θέλουν Ε, όχι! Και ότι αν προσβάλλουν κατά τύχη κάποια προσωπικότητα, μπορούν με ένα τηλεφώνημα προσωπικό απλά να τα βρουν μεταξύ τους και... και να λυθεί το θέμα έτσι και δεν χρειάζεται να φιμώνουμε του bloggers και τη γνώμη του και όλα αυτά. γιατί και αυτό παλιά ήταν υπέρμαχο των τηλεπικοινωνιών και είχε κάποτε δικό του πυρετικό σταθμό από του πρώτου που είχαν βγει στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα. Άρα έτσι είναι έτσι, γιατί δεν έχει αποσύρει τη μήνυμη μέχρι τώρα. Μα αυτό είναι ακριβώ και... ακριβώς το θέμα. Και μέσα από το blog μου μπορείτε να δείτε το βίντεο. Έχει το, το link για το βίντεο αυτό που κυκλοφορεί στο YouTube. Το οποίο σου λέω. Δηλαδή, εγώ το έκατσα το είδα. Είναι ένα 8 λεπτό βίντεο. Αναρρείται πλήρω ο άνθρωπο με αυτά που λέει. Δηλαδή λέει ότι σιγά σιγά θα μας φημώσουν, δεν θα έχουμε γνώμη για τίποτα Οι bloggers θα κλείνουν τα blog τους, γιατί θα έχουν πει κάτι για κάποιον Και ο άνθρωπος στην τελική ούτε καν αναφέρθηκε στο Ιακόπλο σαν προσωπικότητα, απλά ένα feed έβγαλε ε Για μένα ε είναι κρευγαλαία η υπόθεση Για ε ε ε μένα μου φαίνεται ότι απλά είναι μία κίνηση εντυπωσιασμού και μάλιστα την έκανε εκεί που τον έπαιρνε γιατί αλλιώ ε, αν την έκανε εκεί που δεν τον έπαιρνε θα είχε και επιπτώσει. Προφανώ την έκανε εκεί που τον έπαιρνε και φαίνεται αυτό το πράγμα γιατί, θα, γιατί ουσιαστικά ενώ ήξερε ποιο πραγματικά τον ε, λασπολογί στο όνομά του πήγε και χτύπησε έναν άλλον ο οποίος ήταν άσχετος Να πούμε σαν additional πληροφορία ότι το petition είναι στο www develop for με 4 petition Όποιο θέλει μπορεί να πάει να υπογράψει. Να πω ότι αυτό δεν είναι πρωτοφάτεια. Δηλαδή υπάρχει blog που λέγεται Dvorak is crazy και κατηγορεί τον Τζον C. Dvorak Έκανε κάποια κίνηση, ξέρουμε. Όχι. όχι. Ε, λογικό κιόλα. Θεωρώσε το ίντερνετ επιτέλου. Στην τελική για μένα κριτική μέχρι σε ένα βαθμό μπορεί να γίνεται σε κάποιον που είναι δημόσιο πρόσωπο. Μα για δηλαδή, αυτά που λέει και που κάνει. Ο Dvorak είναι ο ίδιο blogger. Όχι που κάνει κριτική. Δεν οπότε... το εννοώ έτσι. Λέω. Για τραγουδιστή ή παρουσιαστή ή οτιδήποτε. Αν Α, προκαλεί κάποιος μια συμπεριφορά του, μπορεί να κάνεις κριτική πάνω σε αυτό. Α το τελειώσουμε εδώ το θέμα. Είδαμε. Μου παιδιά τι προ άλλε, προχθέ δηλαδή, είσαι ο πατέρα μου στο σπίτι και μου λέει μου φέρει μια εφημερίδα αυτή που είναι στη στάσερα παιδί που σε, σε κάτι καλαθάκι, αγλεί ο χώρο και μου λέει διάβαζα καταστρέφει το άρθρο. Την, την πολιτική τη εφημερίδα τελείω θυμίζει. Είναι τα καλαθάκι τώρα με αλοφορία, αλλά είπε μέσα. Είναι τα λεφορία, στι τάσει. Συτάσει. Υπεμια όλοι διαβάζει με την πράγματα. Τέλο πάντα και μου λέει διάβαζα αυτό το άρθρο. Λέει το διάβασε και μου άρεσε. Το παίρνιο στα χέρια και λέω. Βλέπω τον τίτλο, προ την Κα. Ανίτα Πάνια, διαβάζω, διαβάζω, διαβάζω, διαβάζω, βλέπω εκεί πάνω δεξιά ότι είναι από έναν blogger, ο οποίος είχε γράψει για την ανήτα Πάνια, γενικά για το show που δείχνει η Ανίτα, η Πάνια ναι, το τελευταίο καιρό στο Alter. Η πανιά. Για την, την Πάνια μιλάμε έτσι, και το ύφος του έτσι γενικά ήταν... Έτσι φάμε και μείς του Λιακόμπλου! Λιακόμπλου το κάνουμε! Αυτός μηνύει ο οποίος βρει! Τέλο πάντων, και το ύφο του γενικά ήταν πολύ επικριτικό Σε μεγάλο βάθμο θα έλεγα Γενικά ο άνθρωπο ε... έβγαλε εκεί πέρα τη χολύ, ερμεδή μου, τη δικιά του στο άρθρο αυτό Βασικά, okay. εγώ το έχω διαβάσει έτσι Να πούμε ότι με ενημερούς yeah. από το θέμα του yeah. Τ'α έβγαζα λίγο μια κολλητόρα, αλλά τέλος πάντων <laughs> <Έλα, έλα, έλα. laughs> Εσύ περίμερεσαι λίγο, για πέσεις που το διαβάσει Βασικά, yeah. να πούμε ότι αυτό το άρθρο υπάρχει και στο, σε πολλά site καταρχάς έχει δημοσιοποιηθεί. Ναι, Οπότε αυτό το... Blocks, ναι. το έχω παντού την Σε πολλά blogs, ναι. Αλλά το αυθεντικό, α υπάρχει στο, στο blog αυτό που το δημιούργησε. Ο οποίο μάλιστα το έχει γυρίσει και σε βίντεο. σε βίντεο, δηλαδή, λέει Δηλαδή μπορεί το να το και στο YouTube αυτό το πράγμα. Ναι. Το διαβάζει κανονικά, του κάνει ανάγνωση. Όχι, δεν το κάνει ανάγνωση. Ανάγνωστο το κάνει. Γιατί με στα μάτια του παίζουν, ναι. πρέπει να έχει το κείμενο μπροστά του και να συμβουλεύεται κατά καιρού. Και το λέει ακριβώ ίδιο όπω είναι το κείμενο. Δηλαδή Λέβηση. ούτε λέξη παραφρασμένη. Ε, εντάξει, γενικά το άρθρο είναι όντω ας πούμε, εριστικό, κατά τη γνώμη μου αλλά δεν λέει και πράγματα που δεν ευσταθούν, δηλαδή δεν είναι level. Είναι κανονικό το περιεχόμενο ναι, και ανταποκρίνεται σε αυτό που πραγματικά γίνεται. Έχει κάποιε προσωπικές γνώμες εκεί μέσα, στις οποίες εγώ συμφωνώ αλλά γενικά, ποτέ γραψα και στο άρθρο που το έβγαλα στο Juice Filter δεν είμαι άνθρωπος με τέτοιες ε, αντισυχίες σε τέτοιο βαθμό τουλάχιστον ώστε να κάνω 15 post, 15 άρθρα α πούμε λέγοντας ε, η Αλήτα Πάνια κάνει αυτό, ο άλλος κάνει εκείνο ο άλλος κάνει εκείνο, συνέχεια ρε παιδί μου, αίρεση και αίρεση και αίρεση και εντάξει, εντάξει, γιατί ε... έχει και άλλα άρθρα στο blog ναι παραδείσαν και 2-3 άκομα σχετικά δεν έχει και μεγάλο άδικος στο play-off είπα εγώ ότι δεν έχει εντάξει, να είναι λίγο εργολικό, σωστά, το πέζημιση μεριανή φοβή ο τύπος καταλάβηση αλλά είναι εντάξει, είναι και το, το που τα λέμε και η εκπομπή ότι πιο Συμφώνω μαζί σου, εντάξει, εσύ, αλλά αναφέρεται στο άρθρο ότι πρέπει να φυπτίσουμε του ε, συμπολίτε μα και τέτοια πράγματα. Ε, εντάξει. εντάξει, αυτά είναι λίγο. υπερβολέ και ακόμη και λίγη εντύπωση. Τώρα δεν είναι το θέμα. Βασικά, αν είναι να κατηγορήσει την μπάνια για κάτι, πρέπει να. Ε, υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κατηγορήσει την ελληνική τηλεόραση. Καλά, λοιπόν, α μην πούμε σε λεπτομέρειε επ' αυτού. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτό το show έχει επιτυχία σε ένα κύκλο ο οποίο είναι μικρό. Δηλαδή, με σημερικανέ εκπομπέ. Η εκπομπή ξέρω εγώ το βράδυ που mm -hmm. πόσοι τη βλέπουν, τέλος πάντων. Α, τη βλέπει στέφανο. Στέφανος. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μικρός, δηλαδή... Α, α, α, α, ε, τώρα δεν σώζεται, αλλά τέλος πάντων. Αν και τώρα, όχι, όχι, δεν είναι μικρός. Το αλλάζω. Γιατί είχαμε πάει να δούμε τον αγώνα του Champions League και στα διαλύματα έβαζε, ξέρω εγώ, κάτι φέρντα του περιόνου και κάτι τέτοια μου ο μαγαζάτορας. Οπότε, εντάξει, τέλος πάντων. Μέχρι <laughs> το πριόνι, τι Ένα ε, τραγούδι από τα παρατράβουλα, α πούμε. Λοιπόν, ρεβείς. λοιπόν, να επανέλθουμε. Να επανέλθουμε. Ε, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτό δηλαδή που λέει ο Χρήστο, που λε: Α πούμε δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο που θα το ψάξω τόσο πολύ κοινωνικά κλπ. Επειδή ακριβώ πιστεύω ότι όλοι έτσι λένε: Λένε έλα μου, δεν θε βαριέσαι. Ξέρω εγώ. Γι' αυτό το λόγο και αυτό το πράγμα συνεχίζει να υφίσταται. Εγώ δεν το βλέπω. Ναι, δεν σου είπα ότι το βλέπει. Κάποιοι το βλέπουν. Σημαίνει ότι άμα του πα και του πει ότι αυτό είναι μαλακία. Δηλαδή δεν έχουν κριτική άποψη αυτοί. Τι, Θα του πει είναι μαλακία αμή το βλέπει, θα του ακούσουν Εσύ προσωπικά, εσύ να λέω. Εγώ γελάω για άλλο πράγμα, Γιατί το βλέπω το explain να μπαίνει σιγά σιγά στο iTunes. Έτσι πω πάμε, αλλά. Κάτσε άμα δεν το πει ο κι άλλη. Τι άμα δεν το πει. Το explain και το φορέα ακούει, εντάξει. Κοιτάμε μία φορά, δεν το καταλαβαίνει, κοιτάμε δύο, δεν το καταλαβαίνει. Τι έγινε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι. Για μένα, επειδή ακριβώ. Περισσότεροι το παίρνουν χαλαρά, σου λέει εντάξει είναι μια πλάκα το ένα το άλλο. Δεν κοιτάμε όσο θα έπρεπε το γεγονό ότι εντάξει εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εξευθελίζονται. Τώρα το θέλουν, του υποχρεώνουν, το κάνουν και ο Θεό δεν ξέρω. Του χρεώνουν. Μπορεί και αυτό, Στον αλλά πάντως, σίγουρα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Ναι, αλλά εγώ κάτι θα παίρνει. Εγώ έχω γνωρίσει και 10-20 ευρώ θα πάει. Κοίταξ, να σα πω κάτι. Εγώ έχω δει σε περιοχέ κλπ τρελού οι οποίοι αυτό το κάνουν για την πλάκα του. Επειδή είναι τρελή, ωραία. Και μπορεί και κάποιοι από να είναι σε αυτήν την κατηγορία. Δεν λέω για όλου, αλλά μπορεί Άξτε, και κάποιος να είναι να Το να πας να κόψει όμω την εκπομπή που λέει ο συγκεκριμένο αρθογράφος ότι πρέπει να επέμβει το ραδιοτηλεπτικό, α πούμε, μετά θα σε κατηγορήσουν για λογοκρισία. Για ναι, μένα έχει, δίκιο. Έχει, επέ, έχει επέμβει σε πολύ λιγότερα τα χτά πράγματα. Ακριβώ, συμφωνώ απόλυτα σύμβου. με αυτό. Ε. Κοίτα, εγώ με τι να ακούγονται όλα, έστω α είναι και. Δεν νομίζω ότι καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, εφόσον είναι η επιλογή του αυτή. Αυτό. Κοίταξε, ωραία. Είναι. Στο μόνο τομέα στο οποίο θα μπορούσε να επέμβει το Διατηρητικό Συμβούλιο, κατά τη γνώμη μου, είναι αν αυτά τα πράγματα που ακούγονται εκεί, οι ιστορίε, οι προσωπικέ και τα διάφορα, ξέρω εγώ, μπορούν να... και πρέπει να ακούγονται από το κοινό που βλέπει εκείνη τη συγκεκριμένη τηλεόραση. Ποιοι είναι κατάλληλοι για παιδιά. Απόγευμα, αν δεν κάνω λάθο. Όχι, βράδυ το βράδυ. Γιατί είδα έχει αλλάξει πολλέ ζώνε, γι' αυτό το λέω. Βράδυ, πόσο βράδυ, Όμω, 9, 8, 12. Ε, 1. 10, 10.30 και 11. Είναι κομψί-κομψά η ώρα γιατί πάλι μπορεί να βλέπουν κάποια παιδιά. Είναι, είναι, πρόβλημα. είναι βραδινή και οι ιστορίε θεωρητικά ξεκινάνε μετά το, το βράδυ. Πόσο ε. ξέρω. Δεν πρέπει όμω αυτά που είναι ακατάλληλα για παιδιά, α το πούμε, αν το ε. κρίνουμε έτσι, να είναι μετά τι 12.00. Ε. Ναι, είναι μετά τι 12, το έχουν φροντίσει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχουν ακραία πράγματα σε μη κατάλληλε ώρε. Τώρα Τώς βέβαια το πόσο δέχομαι. αν την 12 και τέταρτο και τα λοιπά Εντάξει τα ξεστάνεται... άμα καλύπτει ο νόμος τε... είναι θέμα παραθυρακείων ε, Είναι λεπτομέρειε, ναι Ψηλά γράμματα που λέμε Δεν σου πάνω στη τελική είναι και η επιλογή του καθενός άμα θέλει να δει την εκπομπή ή όχι Όλα είναι θέμα επιλογής. Είναι. Δεν να. νομίζω ότι υπάρχει θέμα Οπότε... επέμβαση από για μένα. Okay. Κάτι άλλο που ίσως πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στο κείμενο το αυθεντικό αυτό μου δηλαδή yeah. που έβαλα στο blog του υπάρχουν πάρα πολλά, άρθ, ε, πάρα πολλά σχόλια από κάτω, δηλαδή έχει μια ολόκληρη κουβέντα εκεί πέρα πάνω και από ότι είδα από ανθρώπους που λένε μια σωστή γνώμη, δηλαδή δεν είναι ο καθένας που πήγαινε να απαντήσει. Οπότε όποιος πάει και το δει στο blog του μπορεί να δει είναι, την κουβέντα. Είναι από όσο Blogspot.com. Ναι, αν και εντάξει, φαντάζομαι ότι όποιο και να το αναδημοσιεύσει θα βάλει link στο αυθεντικό. Δεν νομίζω αφηρητικό. Ήρθε και στο news filter, του. μπορείτε να το βρείτε και εκεί. Α, ναι, έχει βάλει το, και το link. Το link, ακριβώ. Και εντάξει, εκεί πέρα αυτό που λένε είναι ότι πρέπει κάπω να γίνει μια μαζική αναφορά στο πράγμα. Δηλαδή όλοι όσοι έχουν blog να το φύξουν κλπ. Εγώ αυτό που πρότεινα σχολιάζοντα είναι να κάνει αυτό ένα συγκεκριμένο blog, στο οποίο να αφορά αυτό το θέμα. Και όποιοι από του αναγνώστε του ή άλλοι που έχουν blog θέλουν να γίνονται writers εκεί και να γράφουν και αυτή τη γνώμη του ή ένα άρθρο. Αυτό θα ήταν πιο μαζική τέτοια κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να του στείλει ένα email. Το έγραψε σε comments σου λέω. Α, στο από δικότη κάτω, ακριβώ εκεί, ναι, στη ναι, συζήτηση. Και, και αν το κάνει, όποιο νομίζει ότι θέλει να γράψει κάτι, α γίνει συγγραφέα και αφού εγκρίνει αυτό το άρθρο, του να βγαίνει. Απλώ να απολογηθώ κι εγώ λίγο για ένα άρθρο που είχα βάλει παλιότερα, το οποίο μεταβίτεω. Ενώ πραγματικά σήκωσε αντιδράσει σε αντιδράσεις όμως. Το έφαλα ε, ναι, μόνο και μόνο λογικό. επειδή πιστεύω ότι δεν... Τέλος πάντων, εντάξει, προσεμική μου γνώμη και το είπα κιόλας ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει τέτοιο μεγάλος δώρος εφόσον υπάρχει καλή κριτική άποψη και κάποιοι το βλέπουν αυτό μέχρι έως σημείο, δηλαδή δεν, δεν ζουν από αυτό ας πούμε ή ξέρω εγώ δεν περιμένω την κάθε βράδυ, εντάξει, δεν τη βλέπουν εντάξει. καθόλου. Είναι κάθε μέρα. Θα μας πει ο Στέ Ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Την εκπομπή την έχω δει μία φορά για να δω τα τραγούδια. Έτσι <σχελίδι> και και την έβλεπε ο αδερφό μου και με φώναξε. Στην τελική και αυτό που είχε γράψει ο Χρήσο στο άρθρο, από ό,τι θυμάμαι, είχε δώσει αρνητική χρειά στο πράγμα. Δηλαδή το είχε καυτηριάσει, είχε Κάτι για παραχμία, δεν θυμάμαι, του ελληνικού τέζικου και τα σχετικά. Οπότε. Νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι. Ναι, είναι σπατάλη τηλεοπτικού χρόνου. Χαλαρά όμω. Στην τελική ο καθένα κρίνει και αποφασίζει. Έτσι Α περάσουμε στο 7ο αποθέμα τη εβδομάδα. Λοιπόν, το 7ο αποθέμα τη εβδομάδα αναφέρεται σε κάτι φλαμίγκο που ζουν στη Βρετανία. Πιο συγκεκριμένα, ερευνητέ ε, άγρια ζωή στην ε, Βρετανία επέλεξαν δύο φλαμίγκο, τον Κάρλο και τον Φεχνάντο, οι οποίοι παρπιπτώνουν συντομοφυλόφιλοι, για να υιοθετήσουν ένα εγκαταλελειμμένο αυγό κοτόπουλου. Το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι. Δύο ομοφυλόφιλα φλαμίγκος, ο Κάρολο και ο Φερνάντο, είναι πλέον οι γονείς ενός εγκατελειμμένου κοτόπουλου. Γεια, νομίζω πω τελειώσαμε για σήμερα. Το επόμενο newscast είναι το 13ο, έτσι. Φέρτε εδώ πέρα σκόρδα, φέρτε το Να δούμε και πώ θα γυρίσουμε. Τρίτη Όχι, και, και 13ο, πόλτε. <laughs> Να προστατευτούμε λίγο από την κέντρη που μα δέρνει. Καλά, είστε προκλητικοί. Θεός φυλάξει. Από τον κύριο Δημητρο Παναγιώτη. Όχι, oh, Παναγία μου. Αλλά <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> και εμεί, αν θέλει, το σπίτι σου, ξέρει. Δεν έχει νόημα σε μένα το 13ο, Πάντω ήδη πιο... έχω δει σπίτια κάτι ελλείψεων, κάτι πάρα πολύ ελλείψεων. Κάτι τρίπτυκτο. Γιατί αυτά πρόσφατα ήταν και μεγαλύτερα από ό,τι κατά Ο γνώμη ο... επεισόδιο τέλο ήταν ο Χρήστο, ο Γιάννη, ο Στέφανο, ο Απόστολο και ο Άγγελο. Γεια, Γεια σα! Block me! Block me! I wanna feel your body. Na na na na oh, oh, oh, το να